Γιοτις ετοιμος πισω; Εισαι ετοιμος να πας διπλανοι σταμενες; 62 κλεισε πόρτες ειμαστε ετοιμοι. 62 κλεισε πόρτες ετοιμοι. Τα παιδιά ξεχνι, ξεχνοντες τους κάμους, οι φωνές του. ni then me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 Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές. Μονάχα, λίγες τέρνες, άδειες κι αυτές που ηχούν και που τις προσκυνούμε. Ήχω στεκάμενος κούφιος, ίδιος με τη μοναξιά μας, ίδιος με την αγάπη μας, ίδιος με τα σώματά μας. Μας φαίνεται παράξενο που κάποτε μπορέσαμε να χτίσουμε τα σπίτια, τα καλύβια και τις τάνε μας. και οι μας, τα δροσερά στεφάνια και τα δάχτυλα γίνονται νήματα, ανεξήγητα για την ψυχή μας πώς γεννηθήκαν πώς δυναμώσανε τα παιδιά μας λοιπόν γεννήθηκαν και δυναμώσανε σε έναν τόπο που όλα ανεβοκατεβαίνουν από ό,τι φαίνεται τυχαία πάνω στην ίδια ράγα που κομματιάζονται και εξαϊλώνονται ανθρώπινα σώματα επειδή μπερδεύτηκε στα κουμπιά η με την κάθοδο σε αυτόν Σε έναν τέτοιο τόπο, σε αυτόν τον τόπο, γεννήθηκαν κύριε Σεφέρη τα παιδιά. Εσεί γεννηθήκατε σαν σήμερα το 1900, δεν τα προλάβατε αυτά. Γεννήθηκαν λοιπόν σε έναν τόπο τα παιδιά που ξέρει να διώχνει, που ξέρει να πληγώνει, που ψάχνει αλλού το φταίχτη, που δεν αναγνωρίζει αυτό που βλέπει στον καθρέφτη. Κάνει πως δεν αναγνωρίζει αυτό που βλέπει στον καθρέφτη. Σε έναν τόπο που χτίζει σύνορα για τον καθένα, ατομικά σύνορα, κυρίω για τα νέα παιδιά, του νέου ανθρώπου. Σε έναν τόπο που επιχωματώνει το ματωμένο έδαφο για να κρύψει στοιχεία. Σε έναν τόπο που οι ανάγκη είναι κόστο. Που αξία έχει το κέρδο τη εταιρεία και όχι η ανθρώπινη ζωή. Σε έναν τόπο που το παιδί δεν έφτασε ποτέ. Σε έναν τόπο που τον διοικούν ένδοξα ονόματα ιστορικών πολιτικών οικογενειών μα κουράνε και το χέρι, χωρί να βλέπουν όμω ότι είναι βαμμένο με αίμα. Σε έναν τόπο που αυτά τα ένδοξα ονόματα ιστορικών πολιτικών οικογενειών παλεύουν με νύχια και με δόντια, ένα χρόνο τώρα. Να συγκαλύψουν, να κουκουλώσουν, να μπαζώσουν εκτός από τα ανθρώπινα μέλη και τις εγκληματικές ευθύνε που έχουν οι ίδιοι. Παλεύουν να καλύψουν μια εξόφθαλμη μαζική δολοφονία. Τα παιδιά γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε έναν τόπο που η ζωή και τα όνειρα των φοιτητών εξαρτώνται από το δάχτυλο του Σταθμάρχη, εκείνο το καταραμένο δευτερόλεπτο. Σε έναν τόπο που η δικαιοσύνη συνεχώ εκτροχιάζεται και είναι το ζητούμενο. Σε έναν τόπο που. Πάμε και όπου βγει, σε έναν τόπο σκουριασμένο. Ευχαριστυχώς ήταν ο διχώς μου μαζί με το γιο μου. Μπήκανε μέσα ζωντανοί και μου τους βγάλανε, ούτε μπορώ να τον κυδέψω. Να τον κυδέψω τον άνθρωπο μου δεν μπορώ. Να κυδέψω τι, από καλύδια. τι να κυδέψω. Η εκπομπή σήμερα είναι μονοθεματική. Θα την κάναμε χτες, αλλά λόγω της στάσης εργασίας μεταφέρεται σήμερα. Άλλωστε, σαν σήμερα, πέρυσι τέτοια ώρα μαθαίναμε, είχαμε μάθει Και μετρούσαμε ήδη νεκρού. Το σοκ ήταν τέτοιε ώρε, ήταν 1η Μαρτίου. Στο 2.11:10.88 είναι ο Αποστόλη μέσα. Δεν θα κάνουμε την συνηθισμένη εκπομπή τη Πέμπτη. Είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο τηλέφωνο σα περιμένει. Πριν ένα χρόνο, λοιπόν, τέτοια ώρα η Ελλάδα είχε παγώσει το βλέμμα τη σε αυτά τα αποδογυρισμένα και μισολιωμένα βαγόνια και στο αλόκοτο τάφ. Αν τα δείτε από ψηλά που σχηματίζουν γερμένα δίπλα στι ράγε. Με σφιγμένη καρδιά βλέπαμε να μα συστήνονται από τι οθόνε άνθρωποι αλαφιασμένοι, με βαρύ βήμα και με υγρά μάτια σχεδόν ανήμποροι. Ήταν οι συγγενείς των θυμάτων. Του βλέπαμε έναν έναν. Ο πατέρα του Δημήτρη, η μητέρα τη Μάρθης, η αδερφή του Γιάννη, ο αδερφός του Βάη, η μητέρα των διδήμων Θόμη και Χρύσα και τόσοι άλλοι. Άγνωστοι σε όλου μα, μέχρι εκείνη τη στιγμή γίναμε γνωστοί. Γίναμε συγγενεί. Κλάψαμε μαζί του νεκρού του, κλάψαμε μαζί του νεκρού μα. Γίνανε νεκροί μας. Πριν ένα χρόνο τέτοια ώρα μετρούσαμε ήδη 30 νεκρούς. Χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί ότι ο μακάβριος αριθμός θα φτάσει στους 57. 56 νεκροί και μια αγνοούμενη κοπέλα. Και ένα παλικάριο γεράσιμος 21 ετών που είναι ένα χρόνο τώρα στην εντατική. Πριν ένα χρόνο τέτοια μέρα ήταν η πρώτη μέρα της άνοιξη. Ήταν 1η Μαρτίου του 2023. Εκεί που καθόμουνα γίνανε όλα κάρβουνο. Διάβαζα ένα άρθρο στο κινητό μου. Θυμάμαι... Το παιδί που καθόταν απέναντί μου, πρώτα είδα το παιδί να πετάγεται στα αριστερά μου και να σκάει δίπλα μου. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε εκείνη τη στιγμή τι έγινε. Αν είχε πεταχτεί κάτι στι ράγε, αν είναι ένα μάξι που διέσχιζε τι ράγε. Δεν συγκρίνεται το βαγόνι όπως μπήκαμε με το πώ ήταν πριν φύγουμε. Δεν είχε την αίσθηση του χώρου. Δεν, ή, δεν σου ήταν κάτι οικείο από απ τη διάταξη του βαγονιού. Ήταν όλα μια μάζα, ένα, ένα χάο. Σίδερα παντού. Δεν ήξερε τι είναι κουπέ, τι είναι διάδρομο, τι είναι τζάμι. Δεν ήξερες ποιο είναι το πάνω, το κάτω, το δεξιά και το αριστερά. Μέσα από ένα απόλυτο σκοτάδι, φωτιές δίπλα από το παράθυρο. Προσπαθούσε, θυμάμαι, ένα παιδί να το σβήσει με ό,τι είχαμε. Καπνός, δεν είχαμε οξυγόνο, ήμασταν με μία-δύο ανάσεις. Τρίτη, δεν ξέρω αν πρόλαβε κάποιος να πάρει πριν κλείσουν όλα. Είδαμε την πίσα, το δρόμο, τα φώτα. προσπαθώσαμε να, βρου, να βγούμε προς το δρόμο. Ας πούμε ότι το τελευταίο, το τελευταίο βαγόνι που είναι ακόμα στις Ράγες, ίσως το 5 που ήταν το δικό μας, το επόμενο, και από εκεί και έπειτα τα βαγόνια. Να κάνουν ένα κύκλο στον αέρα, κάποια να είναι τελείως στον αέρα και το τελευταίο να είναι 5 μέτρα πιο κάτω. Σε ένα αεροπλάνο που έχει συντριβεί να έχει βρει, το... να έχει βρει κάτω στο χώμα. <laughs> Στα 15 λεπτά που μου πήρα να φτάσω. Τα πρώτα δύο-τρία βαγόνια ήταν στι φλόγε. Δηλαδή από μέσα λε και, και το, το είχαν με ένα απίνα. Οι φλόγε, ο καπνό. Ε... Γινόταν χαμό. Τη στιγμή τη σύγκρουση, καταλαβαίνουμε ότι εκτροχιαζόμαστε Και είναι όλα νέα παιδιά. Όλα νέα παιδιά. Το απόλυτο χάσου, τα δύο πρώτα βαγόνια είχαν ένα αποδογυρή τελείω, βγήκα έξω. Και είδαμε όλοι μαζί, εικόνεσα με φωτιέ, είχαν τελειώσει. Κομμάτια από το, από το τρένο. Είχαν σπάσει τα τζάμια είναι πολύ, πολύ δυσάρεστη εικόνε, όπω είπα για πριν. Σβήσανε φώτα, καπνίδι δεν δε βλέπαμε τι γινόταν. Τα βαγόνια τη ληχτήκαν όταν ήμασταν μέσα στι φλόγε, όχι όταν βγήκαμε. Σπάσανε πολλά τζάμια, καταλήξαμε να είμαστε σε μια κλίση 45 μοίρε. Είχε λάδια στο πάτωμα, κλειστού Πολύ Πέφτανε άνθρωποι προσπαθώντα να σώσαν να φύγουν. Ευτυχώ οι πόρτε μα άνοιξαν. Στα άλλα βαγόνια οι πόρτε δεν άνοιξαν. Έμεναν εγκλωβισμένοι. Κάποια βαγόνια πήρανε φωτιά, πήραν πρκαριά. Αυτό είναι σοκαριστικό. Μπήκανε στα Πούλμαν. Κάποια άτομα που είχαν κινητά, είχαν βάλει live ειδήσει και εκεί μαθαίνουμε ότι έγινε σύγκρουση τρένων. Το μάθατε από τις ειδήσεις. Και ξαφνικά έχουμε ένα νεκρό. Και θυμάμαι πλά να με πιάνουν τα κλάματα. Γιατί εμείς ήμασταν εδώ πέρα και προσπαθούσαμε να βγούμε και εδώ μπροστά μας καίγονταν. Καίγονταν. Και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι. Και αισθάνομαι πάρα πολλέ τύψεις γι' αυτό. Τύψεις γιατί έζησα. Σώθηκαν οι διπ Όχι, και θυμάμαι ότι και έξω από το βαγόνι. Είναι ότι άκουγα φωνέ που αργώ βγαίνουν. Και στην ουσία ήταν ίσω άνθρωποι που κάηκαν ζωντανή. Ούρλιαζαν. Δεν θυμάμαι τι ακριβώ λέγανε, αλλά ούρλιαζαν. Και σιγά σιγά, όπω περνούσε η ώρα, έσφυναν οι φωνέ του. Η τελευταία φωνή σε αυτό το ηχητικό με τι μαρτυρίε είναι τη Ντίνα Μαγδαλιανίδη. Είναι νεαρή κοπέλα, καθυλωμένη σε ένα πυρικό καροτσάκι. Μέσα σε ένα χρόνο έχει κάνει 25 εγχειρήσει. Είναι νοσηλευόμενο στο Πανεπιστημιακό τη Λάρισα και τελικά χρειάστηκε να διακομιστώ στη Θεσσαλονίκη. Και έγιναν υπεράνθρωπε προσπάθειε από του γιατρού για να σωθεί το πόδι μου. Και σε αυτό χρωστάω πολλά και στον εργοδότη μου που με ρίμνησε για όλα. Και για τάξη. Αυτό δεν σημαίνει. Και για Το κράτο δεν στάθηκε αρρωγό, δεν στήριξε την όποια ανάγκη υπήρξε για χειρουργία ή οτιδήποτε άλλο όλο αυτό το διάστημα. Εκείνη την περίοδο που. Δεν υπήρχε καν κάτι αυτοματοποιημένο. Ε, ένιωθα ότι δεν, δεν, δεν ξέρουν καν, δεν μα ξέρουν καν εμά που τραυματιστήκαμε τόσο πολύ. Δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Πόσα χειρουργία έχετε κάνει μέχρι τώρα, Είναι περίπου 25. Τα οποία αυτά τα έχει καλύψει ο εργοδότη σα, Όλα. Και την οσυλία. Επειδή πολλά ακούμε για την ευαισθησία των κυβερνητικών, τα διαγγέλματα, η συγκίνηση, οι μαύρε γραβάτε. Εδώ η Ντίνα Μαγδαλιανίδη, αυτή είναι η νεαρή κοπέλα, βράδυ στον Πάνο Χαρίτα, στο Δελτίδη Σαντου Κόντρα βγήκε. Μιλάει και μας αποκαλύπτει και κάποιες παράπλευρες επιπτώσεις αυτού του εγκλήματος. Υπάρχουν πράγματα που δεν κάνετε και δεν τα κάνετε συνειδητά, ακόμα και όχι στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση βάζετε να δείτε μια ταινία ή υπάρχουν σκηνές τις οποίες δεν μπορείτε γιατί ξυπνάνε στη μνήμη στιγμές από εκείνη τη βραδιά που ενδεχομένω εμπεριέχουν σκηνές καταστροφής κάποιε ταινίε ή οτιδήποτε άλλο είναι κάτι το οποίο το διαχειρίζεστε ή είναι κάτι το οποίο χρειάζεται χρόνο ακόμα χρειάζεται πολύ χρόνο εγώ προς το παρόν να δω κάτι θα είναι παιδικά που δεν θα περιέχουν μαύρες σκηνές και δεν θα επηρεαστώ γιατί φοβάμαι τον εαυτό μου το που μπορεί να πάθω κρίση ή ακόμη και με φοβίζει στο να βγω έξω στο να μην πάθω κρίση στη μέση του δρόμου και Αρχίζω να ολιάζω ή να φοβάμαι ότι θα πάθω κάτι, οπότε προτιμώ να μην βγω έξω και για να μην με κοιτάνε παράξενα και λόγω του κινητικού θέματος και γιατί δεν θέλω να κάτσω να εξηγώ στον καθέναν το γιατί αλλάζει η διαθρεσή μου, γιατί σκέφτομαι, γιατί είμαι σιωπηλή. Δεν θέλω, έχω κλειστεί πολύ στον εαυτό μου γενικά. Τα παιδιά τα σκοτώσανε, τα δολοφόνησαν. Αυτοί που δεν εφάρμοσαν τη Σύμβαση 717, την έχουμε μάθει όλοι. Αυτοί που διόριζαν ακατάλληλου ανθρώπου με μόνο κριτήριο ότι ήταν από την εκλογική του περιφέρεια. Αυτοί που πέταγαν στα σκουπίδια τις επιστολέ των σωματείων. Αυτοί που ενώ ήξεραν δεν έλεγαν τίποτα, γιατί αν έλεγαν δεν θα έμπαινε ο κόσμο στο τρένο και θα χάναμε εισιτήρια. Η εταιρεία θα είχαν εισιτήρια. Αυτοί που ξεπούλησαν κοψοχρονιά και αυτοί που αγόρασαν κοψοχρονιά. Τα τρένα στην Ελλάδα, αυτοί που έφεραν σαπάκια στην Πανανία του Νότου, αυτοί που πριν ένα χρόνο δάκρυζαν υποκριτικά μπροστά στι κάμερε, ή αυτοί που έκλεψαν ιδιωτικά κατά δήλωσή του, το κέρδο του, το συμφέρον του, επιχειρηματικό και πολιτικό, η θανατηφόρα αμέλεια, η απόκρυψη στοιχείων, η εγκληματική του αδιαφορία σκότωσε τα παιδιά. Ναι. Λυπήρη, παιδί. Το 62 παππού το όντιοξε. Από πού το όντιοξε το, το 62? Στη γραμμή κα, Ανώδου κανονικά. Και γιατί αυτοί λένε ότι έχει γίνει εμπορικό με τέτοιο, έχει γίνει σύγκρουση. Αμάρ. Πώ έγινε αυτό. Καλώ, δεν ξέρω, ό, τι να σα πω. Άντοδο δε το, ήρθε. Ναι. Τι γάρει κάθοδο. Δεν έγινε. Έλα, ρε Το Ευαγγελισμό είναι, λένε. Τι έχει γίνει. Πρέπει να γίνει τράκα. Τι τράκα, με πένα. Παντελιέ. Από στη γραμμή Ανώδου τι έγινε, πώ και τι με τα πλευκαιριά σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Όπω έγινε και με το 2597, τώρα τι έγινε, πώ πήγαν εκεί πέρα αυτοί, δεν ξέρω. Ό,τι α σου πω, θα σου πω ψέματα. Έχει από την ανώδο το έδειξε. Από άνοδο. Από άνοδο την έδειξε από εδώ πέρα. Τώρα πώ συγκύρισαν τα κλειδιά αυτά, πώς Πώ συγκύρισαν τα κλειδιά γ, και πήγε γίνανε... τράκα. Έχει γίνει με τράπα με το εμπορικό. Ναι. Σίγουρα είναι αυτό. Ναι. Έγινε. Έλα, Ελένη, ε. έχει συμβεί. Έγινε τράκα. Ναι, πώ έγινε τράκα. Δεν ξέρω, ό,τι α σου πω, θα σου πω ψέματα. Τώρα πώς έγινε και μπήκε συγκά... συγκάθοδο αυτό το τρένο, δεν ξέρω. Κλείσαι. Εντάξει. Βέρα Πατηλίες. Αφηλή. Έλα. Έχει ένας που έδειχνε άνοδο ότι έφυγε το τρένο, έτσι δεν είναι. Ναι. Άνοδο. Ναι. ναι. Έγινε καλός. Καθόλου καλός. Η Αγάπη, η Θόμη, η Αναστάση, η Αναστασία, η Ελένη, η Κλαούντια, ο Γιώργος, ο Κυπριανός, η Αναστασία, η Ελπίδα, η Φρατζέσκα, η Ελισάβετ, η Μάρθυ και η Εριέτα. 13 παιδιά πέρυσι ήταν φοιτητέ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Η Δήμητρα, η Ευαγγελία, η Ιφηγένεια, ο 15χρονο Γιώργο, η Αναστασία, η Χρήσα, η Καλιόπη, ο Άγγελο, ο Ιορδάνη, ο Δημήτρη, ο Σωτήρη, ο Νικίτα, ο Γιάννη, ο Νίκο, ο Δημήτρη πάλι, ο Ντέννη, η Αφροδίτη. Είναι 30 ονόματα, αν τα όλοι αυτοί είναι νέοι κάτω των 30 ετών. Που σημαίνει ότι γεννήθηκαν πριν 15, 19, 20, 25, 30 χρόνια το πολύ. Τότε ήταν το φω αυτού του κόσμου σε κάποιο μεευτήριο. Κάντε την εικόνα, δεν ξέρουμε πού μπορεί να είναι, παντού στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στον κόσμο. Τότε οι μανάδε του άκουσαν το πρώτο κλάμα του, τότε ένιωσαν στο στήθο του το χτύπο τη καρδούλα του. Τότε και μετά από το μεευτήριο γύρισαν σπίτι στο παιδικό δωμάτιο, που με επιμέλεια προφανώ θα είχαν φτιάξει γονεί. Γύρισαν στη βρεφική κούνια, σκορπώντα χαρά σε όλη την οικογένεια, όπω γίνεται πάντα, στου συγγενεί, στου παππούδε, φίλου, θείου. Τότε περπάτησαν για πρώτη φορά, τότε έκαναν την πρώτη ζημιά, τότε είχαν το πρώτο πέσιμο ή χτύπημα πάνω στο παιχνίδι, τότε ένιωσαν τον πρώτο φόβο και πόνο από αυτό το χτύπημα, τότε ένιωσαν ταυτόχρονα και το χάδι και το φιλί τη μάνα ακριβώ πάνω στο χτύπημα, τότε άκουσαν και το πρώτο νανούρισμα. Τη σιγανή αυτή και σταθερή φωνή τη μάνα, αχάδι από το στόμα τη, να αγκαλιάζει το παιδί. Τη μάρθη, την αγάπη, τον Αναστάση, την Αστασία, την Ελένη, τον Κυπριανό, τον Ιορδάνη, τον Ντενί, την Αφροδίτη. Για όλα εκείνα τα ανανορίσματα που ακούστηκαν πάνω από αυτέ τι κούνιε, για όλα εκείνα τα ανανορίσματα που τραγουδήθηκαν πριν 15, 20, 25, 30 χρόνια, από αυτέ τι μανάδε για να δώσουν ορμή σε κάθε μωρό να φτάσει γερό μέχρι τα βαθιά γεράματα, για να θωρακίσουν τα παιδιά του από κάθε κακό, για αυτά τα ανανορίσματα, πόσο γλυκά κι αν ήταν, δεν κατάφεραν τελικά να δώσουν όθηση και ορμή στα παιδιά ώστε να φτάσουν στα βαθιά γεράματα, αυτά τα ανανορίσματα, όσο μελλοντικά κι αν ήταν, δεν κατάφεραν να θωρακίσουν τα παιδιά. Αυτά τα ανανορίσματα, αυτές οι μανάδες και αυτά τα μωρά νικήθηκαν από δύο τρένα στην ίδια ράγα που την πρώτη μέρα της άνοιξης του 2023 στις 11 και 20 το βράδυ πρόλαβαν και κατόρθωσαν τελικά να τα τσακίσουν όλα. 28 Φεβρουαρίου σκότωσαν το παιδί μου. 9 Μαρτίου κίδευσα ότι απέμεινα από κείνη. Λίγα καμένα κόκκαλα. Ήταν ούτε 20 ετών. Νάνι, το παιδί μου, Νάνι Που δεν ήθελε νερό, τ' άλλο το μεγάλο Νάνι, το νερό το μαύρο, μες τα πράσινα χορτάρια Νάνι, στο μικρό γιοφύρι, που ψηλό τραγούδι πιάνει Κανεί γονιό ποτέ, καμιά μάνα να μην ζήσει αυτό το κακό τον πόνο τον άσβεστο είναι η φωνή της Μαρίας Καριστιανού μάνα της Μάρθης Ψαροπούλου 20 ετών και αυτή που ακολουθεί είναι η φωνή της Άλμα Αλάτα μάνα της Κλαούντια 22 ετών μας το είπε ο αξιωματικός αυτό αξιωματικός στην αστυνομία μπορεί να μην πάρτε και τίποτα μπορεί να πάρετε ένα χέρι μπορεί να πάρετε ένα πόδι όσο θα είστε τότε έλεγα του Κώστα λες λες να μην βρούμε τίποτα Εδώ κλαίω, Εδώ οριάζω, εδώ περιμένω ακόμα να γυρίσει, Δεν το δέχουμε την απώλεια που δεν είναι ακόμα ανάμεσά μας Νάνι το γαρουφαλό μου Που δεν ήθελε να πιει τ' άλογο μας το μεγάλο Νάνι τη τριαντά φιλιά μου Δε κρυοποτίζει Καλό το καλό Και αυτό είναι το ε, δεντράκι της Πάντα κυρί θα είναι εκεί Αναμέλω Και είναι ο Ηλίας Παπαγγελής Πατέρας της Αναστασίας 19 ετών Εγώ μίλησα 11 παρα 20 και με τη μητέρα τη Μίλησε 11 και 8 Και 11 και 20 έγινε Το περιστατικό Όπου την πήραμε αμέσως μετά από 10 λεπτά και δεν απαντούσε. Θέλω όμως να πάρω μια απάντηση. Γιατί ενώ εγώ το έβαλα στο τρένο, γερό και χαμογελαστό, γεμάτο όνειρα, γεμάτο δροσιά ζωής... Μου το έφεραν πίσω σε ένα άσπρο φέρετρο Και με τα μαπουτσάκια του μέσα σε μια nylon τσάντα Μέσα στα λάβια, στη νύχτα Στο κρύο, στα κοφτερά σίδερα Νάνι το μικρό μου Νάνι Κάτου στο θολό ποτάμι Κατεβήκανε κι οι δυο Κι το μαύρο αίμα σαν αφουρτουνιασμένο ρέμα Νάνι το αρού Μου, που δεν ήθελε να πιει τα λογόμενα στο μεγάλο. Τι κακό έκανε αυτό το παιδάκι να του συμβεί κάτι Και είναι η Σοφία Ζαροπούλου, μάνα των διδήμων, θόμη και χρήσα πλακιά και θεία τη Αναστασία 20 ετών. Σ' ένα κράτο δικαίου, οι δολοφόνοι πρέπει να τιμωρούνται. Δεν πρέπει να υποθάλπονται από το ίδιο το κράτος δικαίου. Στην εξυχνίαση ενός εγκλήματος δεν πρέπει να συντελούνται άλλα εγκλήματα από τις ίδιες αρχές της εξυχνίασης. Η συγκάλυψη είναι χειρότερη και από την ίδια τη δολοφονία. Αυτές οι γιορτές, τις επόμενες, ίσως και όλες το εξής, Για μα δεν θα είναι στιγμέ χαρά και ξερνιασιά. Γιατί από το τραπέζι θα λείπουν τρία πιάτα. Τρει καρέκλε σκενέ. Κοιμάται το παιδάκι μου, σοβαίνει το μωρό Άλογο το παιδάκι μου έχει προσκεφαλάκι. Έχει κούνια, σιδερό. Πάπλωμα με ταξωτό. Να το μικρό μου, να... Μου, που δεν ήθελες νερό. εκείνη τη νύχτα έγινε ένα φρικτό έγκλημα μια στιγερή δολοφονία και ο Παύλος Ασλανίδης πατέρα του Δημήτρη 26 ετών και σπίτι.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 Παράζει μες στο χιόνι, άλογο της χαραυγής. Έχει μπει ένα μαχαίρι που στρίπει μέσα. Δεν θα σταματήσει αυτός ο πόνος. Και είναι η Δέσποινα Αγκανίδου, μάνα του Γιώργου 22 ετών. Είμαι η μάνα που το απόγευμα της 3 η 28 Φεβρουαρίου ευχήθηκε καλό ταξίδι στο 22χρονο παλικάρι της όταν ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής με το μοιραίο τρένο. Είμαι η μάνα που του ζήτησε στις 11 το βράδυ να τις στείλει μήνυμα όταν φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Είμαι η μάνα που το ίδιο βράδυ στις 12 20 έλαβε το τηλεφώνημα που είναι αηφιάλ της κάθε μητέρα, κάθε γωνιό. Το τρένο εκτροχιάστηκε μου είπε η κοπέλα του. Ο Γιώργος είχε πάει στο κηλικείο να πάρει ένα μπουκάλι νερό. Δεν τον βρίσκω πουθενά. Δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Μια τεράστια κραυγή βγήκε από μέσα μου και πάγωσα γιατί το μητρικό μου ένστικτο κατάλαβε. Αμέσως μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε για τα τέμπη. «Μη χάνεις τις ελπίδες σου, το παιδί είναι καλά, θα το βρούμε», μου έλεγε ο πατέρας του οδηγώντας μέσα στη χειμωνιά νύχτα. Γρήγορα όμως οι ελπίδες άρχισαν να σβήνουν διαβάζοντας καθ' οδόν τα πρώτα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο για το δυστύχημα. Και μετά τις 3.30 τα ξημερώματα όταν ανακοινώθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισσας τα ονόματα των τραυματιών, τη θέση της ελπίδας πήρε η τριήμερη βασανιστική αγωνία να βρεθεί το άψυχο κορμί του. Ταυτοποιήθηκε, μας ανακοίνωσαν, τρει μέρες μετά, την Παρασκευή το βράδυ, στις 9. Έχεις δίκιο να ρωτάς, γέμου. μου. Γιατί, μάνα, γιατί. Έχεις δίκιο να κραυγάζεις. «Δεν πρόλαβα να ζήσω. Είχα τόσα όνειρα. Ήθελα να ζήσω. Έχεις δίκιο να φωνάζεις. Μου είπαν ψέματα ότι τα τρένα ήταν ασφαλή. Έχεις δίκιο να φωνάζεις. Δεν ήταν μόνο ανθρώπινο λάθος του σταθμάρχη. Έχεις δίκιο να φωνάζεις, για μου. Με σκότωσε η κυβερνητική αμέλεια, η αδιαφθορία και η διαφορά. Έχεις δίκιο να απορίες για την παρακμή της πατρίδα σου». Έχεις δίκιο να με κοιτάς με μελαγχολικά μάτια μέσα από τις φωτογραφίες σου. Θα αγωνιστώ, γέ μου, όσο μπορώ για να αποκαλυφθεί κάθε φορά, κάθε πλευρά αυτού του εγκλήματος. Μου λείπεις, Γιώργο! Μας λείπεις πολύ! Κοιμάται τα αγγελάκια μου. Σοφαίνει το μικρό μου νόνητο. Αυτά τα παιδιά δεν ξέρουμε ακριβώ τον τόπο, τη μέρα, το έτο και την ώρα που ήρθαν στη ζωή. Ξέρουμε όμω ακριβώ τον τόπο, τη μέρα, το έτο και την ώρα που έφυγαν από τη ζωή. Και κυρίω ξέρουμε τον τρόπο. Σε αυτόν τον τόπο, λοιπόν, γεννήθηκαν αυτά τα παιδιά, κύριε Σεφέρη. Στον τόπο που οι οθόνε μα έχουν γεμίσει μαυροφορεμένε μάνε που ψάχνουν τα παιδιά του και το δίκιο του. Στον τόπο που αδειάζουν οι αγκαλιέ. Ποτέ φεύγουν τα νεκρά παιδιά από τα σπίτια του. Βρίζουν εκεί, μπλέκονται στα φουστάνια τη μητέρα του. Την ώρα που εκείνη ετοιμάζει το φα και ακούει το νερό να κοχλάζει, σαν να σπουδάζει τον ατμό και το χρόνο, πάντα εκεί. Και το σπίτι Περνεί ένα άλλο στένεμα και πλάτεμα, σαν πω να πιάνει η γαλή βροχή κατά μεσή καλοκαιριού. Το σπίτι. και έχουν μια ξέχωρη προτίμηση να παίζουν στον πλεισμένο διάδρομο και κάθε μέρα μεγαλώνουν μέσα στην καρδιά μας τόσο που ο πόνος κάτω από τα πλευρά μας μια κραυγή στον ύπνο του. είναι που τα κυλαπονάνε πάλι δεν ήταν λάθος, δεν ήταν ατύχημα θα μας λέγανε και τα λένε ακόμα δεν ήταν η κακιά η ώρα, δεν ήταν η κατάρα τη κοιλάδας των τεμπών, δεν ήταν ξαφνικό δεν ήταν μόνο σταθμάρχης, μόνο επιθεωρητής μόνο προϊστάμενος ή ο διευθυντή. ήταν έγκλημα προμελετημένο και σχεδιασμένο είχαν προειδοποιηθεί από χρόνια, είχαν λάβει επιστολές ήξεραν Έλεγαν ότι θα λύσουν τα θέματα, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Ετοιμαζόντουσαν να κόψουν κορδέλε εγγενείων, αλλά κόψαν το νήμα τη ζωή αθών ανθρώπων, παιδιών. Αγνώρισαν όλε τι προειδοποιήσει, δεν για την ασφάλεια του κόσμου, όπω δεν ποτέ για την ασφάλεια του κόσμου, για τι βασικέ ανάγκε του κόσμου, για τι ανθρώπινε ζωέ, για την ύπαρξή μα. Σκοτώσαν στην ψύχρα 57 ανθρώπου και πασχίζουν ένα χρόνο τώρα να συγκαλύψουν με κάθε τρόπο το έγκλημα. Άνθρωποι που προσπαθούν να κουκουλώσουν σε κοινή θέα βασικά στοιχεία είναι ικανοί για όλα. Σε μια εκδήλωση που έγινε στα, στα τρίκαλα μύρισε ο πατέρας των διδήμων, της Θόμης και της χρήσας Νίκος Πλέκιας. Είναι ένα χρόνο, ο υπουργός του μας κουλούσε τα χαρτιά. μετά χρόνο, μας πάλι το δάχτυλο. Καλωφάννας! Και τα πάντα. Ο, ο Το Ο κύριος αγοραστός, σαν άλλος οδεπιός... Ο κύριος αγοραστός, σαν άλλος οδεπιός, στο έργο, η Μαρία, της Σοφή, έρχεται και επεκαλείται το δικαίωμα της σοφής. Η σοφή είναι για τους δηλούς. εμείς είμαστε ηλίκη. Εκφράζει νομίζω περισσότερα από όλου του συγγενεί, την οργή και ακούσατε και τον κόσμο από κάτω. Οι μισοί κλαίγαν και οι μισοί φωνάζαν και βρίζανε. Λογικό, απολύτω δικαιολογημένο με όλα αυτά που βλέπουμε. Ο Νίκο Πλαγιά σε αυτήν την ε, εκδήλωση ολοκλήρωσε την ομιλία του ω εξή. Λέω ο φόνο μου δεν γίνεται δάκρυο. Γίνεται μίσο, οργή και θυμό. Να είστε όλοι πάντα καλά και να θυμόσαστε πάντα στη αυτή. μπορεί να ήταν ο σας, να είστε πάντα δίπλα μα. Ευχαριστώ, Χρύσα, φόμη, Αναστασία, μου Αχ, τι τροπή, τέτοια τροπή, μάνα μου και πως βγαίνει, όσο κι αν τρέξει ο ποταμός, μάνα μου δεν την πλένει. Τι! να μου κάνουν δάκρυα δυο και στεναγμή σαράντα δυο μανούλα μου, μανούλα μου τι κι αν το δάκρυ μου θολώ βουβώ το στόμα και πικρό, μανούλα μου, μανούλα μου αχ τι τροπή τέτοια ντροπή μάνα μου και πως βγαίνει όσο κι αν τρέξει ο ποταμός μάνα μου δεν την πλένει. μανούλα μου κλείσε πόρτες είμαστε έτοιμοι 62 κλείσε πόρτες έτοιμοι Αυτή <Τι> η τροπή τέτοια τροπή μάνα μου και πως βγαίνει όσο και αν τρέξει ο ποταμός Who will save me? Who will Manu? 2188-80 το τηλέφωνο επικοινωνία. Φάμε να διακόψουμε, να ακούσουμε το πρώτο διαφημιστικό πακέτο και συνεχίζουμε. Εδώ ηλιοφέρνια, 29 Φεβρουαρίου του 2024, εκπομπή αφιερωμένη στο έγινα τηλεφωνία των τεμών. Από την πρώτη μέρα του κλίματος πέρσι, ο Πρωθυπουργό έβγαλε πόρισμα. Φταίω Στη συνέχεια φτέγανε και όλοι και έπρεπε να βάλουμε πλάτη έτσι έκανε. Η δικαστική έρευνα συνάντησε εμπόδια όλη αυτή τη χρονιά. Ο τόπο του εγκλήματο μπαζώθηκε, υλικό από κάμερε διαγράφηκε και ένα βασικό μάρτυρα, διευθυντή κυκλοφορία του ΟΣΕ, έχει χάσει τη ζωή του σε ένα τροχαίο. Κορύφωση εξεταστική τη Βουλή με πρόεδρο τον Νταϊ Μαρκόπουλο έκλεισε τσάτρα πάτρα την προηγούμενη εβδομάδα τη εργασία, δεν κάλεσε βασικού μάρτυρε δεν παρέλαβε τη δικογραφία όσο λειτουργούσε η Επιτροπή. Χτε την Στυλανή Εισαγγελή και μέσα σε όλα αυτά, ανώτατη δικαστική συστήνω στους συγγενείς να βρουν παρηγοριά στην Εκκλησία και στο Θεό. Είναι πάρα πολλά όλα αυτά που έγινε μέσα σε ένα χρόνο, αλλά και πολύ διδακτικά. Κανεί δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει. Και αν υπάρχει κάποιο δίλημα σε όλα αυτά, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Την απάντηση τη διάβασα χθε ένα post τη Χριστίνα Καπετανοπούλου. Ή είμαστε με τα παιδιά ή με του δολοφόνου του. είμαστε με τι μανάδε των δολοφονημένων παιδιών στα Τέμπη και αλλού, ή με το κράτο δολοφόνο. Πάρτε θέση. Σε μια τέτοια μέρα, η θλίψη δεν μπορεί να βαφτεί με χρωμακοματικό. Και ο σεβασμό στην Οδύνη απαιτεί ωριμότητα και σύνεση. Στην υπέρβαση αυτού του εθνικού τραύματο, ο καιρό δεν θα είναι σύμμαχο. Μπορεί όμω να προσφέρει κάποια ανακούφιση. Όταν αναρριθούν όλε οι αιτίε του κακού, όταν σβηστεί κάθε αμφιβολία, όταν διαψεστούν ακόμα και πιο παράλογες φήμες και κυρίω όταν τιμωρηθούν οι ένοχοι. Και αυτό θα γίνει. Κανεί δεν τα πιστεύει προφανώ αυτά. Ούτε αυτό που έγραψε το λόγο, ούτε αυτό που εκφωνεί και διαβάζει το, το Q απέναντί του. Έχει θεθεί ένα θέμα για τον Τριαντόπουλο. Τότε ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου, τώρα είναι υπουργό σε άλλο πόστο. Το θέτει η κυρία Καριστιανού, το έχει θέσει πολλέ φορέ, το έθεσε άλλη μια φορά. Εγώ έστειλα ένα εξώδικο στον κύριο Αγοραστό, γιατί είχα μάθει ότι εκείνο έκανε την εκτέλεση τέλο πάντων αυτό το πάζωμα και έλαβα μία απάντηση γραπτή ότι εγώ ακολουθούσα εντολέ. Και εντολέ ήρθαν από τον κύριο Τριαντόπουλο έγιναν δύο συνεδριάσει και μου δόθηκε αυτή εντολή. Ο κύριο Τριαντόπουλος είναι. Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Ήταν τότε Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό υφυπουργός και σήμερα... παρά τον Πρωθυπουργού. <laughs> ναι, ναι, και σήμερα Υφυπουργό κλιματική κρίση. Υπάρχει λοιπόν το έγραφο η απάντηση που σα έχει δώσει ο Απερχόμενο περιφερειάρχη Θεσσαλία που μιλά για δύο συσκέψει <laughs> στι οποίε συμμετείχε εκ μέρου του Πρωθυπουργού. προφανέστατα, δεν ήταν ο ιδιότη. Ο κύριος Τριαντόπουλος και εκεί δόθηκε αυτή η εντολή Μα, Και αυτό εμέ. το έγγραφο υπάρχει στη δικαιοσύνη και δεν έχει γίνει τίποτε Τίποτε Υπάρχει ένα θέμα πολιτικό εκτός των άλλων Καταγγέλλεται επωνύμως ένας υπουργός ότι έδωσε εντολή Δεν έτυχε ως υπουργός, είναι το μέγαρο μαξίμου αυτό Εκεί ήταν ο κύριος Τριαντόπουλος και δεν έχει αισθανθεί την ανάγκη να απαντήσει κανείς Για όλα αυτά. Κατηγορεί την κυβέρνηση και συγκάλυψη, ομά και χήμα από όλου, εδώ και καιρό, και δεν αισθάνονται την ανάγκη να βγουν να δώσουν μια απάντηση. Δεν λέω μόνο στην Καριστιανού, τη χαροκαμένη Μάνα, και σε όλου του υπόλοιπου για το περίφημο, επειδή το επικαλούνται συχνά, κοινόπερι δικαίου αίσθημα και διάφορα τέτοια. Ο κ. Μητσοτάκη πέρυσι μα είχε ζητήσει, ή όχι σε εμά, σε τραυματία του εγκλήματο, να βάλει πλάτη. Θέλω να δώσω προτεραιότητα σε κάποια ερωτήματα που μου παιδιά που ήταν στο τρένο. Ευδοκία Τσαγκλή, σύμβουλο επικοινωνία, ήταν στο τρένο. Αν ήμουν κόρη σα, κύριε Πρωθυπουργέ, και μετά από αυτό που έπαθα, σα έλεγα πω φοβάμαι και θέλω να αλλάξω χώρα, τι θα με συμβουλεύατε. Θα έλεγα στην Ευδοκία, η οποία έχει ηλικία, από ό,τι κατάλαβα, λίγο μεγαλύτερη από την μεγαλύτερη μου κόρη, ότι έχει κάθε λόγο να είναι θυμωμένη, να φοβάται, να ανησυχεί. Δεν γίνεται σήμερα ένα νέο παιδί να μπαίνει στο τρένο και να αισθάνεται ότι μπορεί να του συμβεί. Καλικό τραγικό, θα τη έλεγα όμως ότι πρέπει τελικά να επιμείνει να βάλει και αυτή πλάτη. Πρέπει τελικά να επιμείνει να βάλει και αυτή πλά, να βάλει και αυτή πλάτη. Δεν είναι αυτή η χιδεότερη δήλωση που ακούστηκε για αυτό το θέμα. Η χιδεότερη δήλωση είναι αυτή που ακολουθεί. Εγώ αισθάνθηκα πολύ άσχημα, υποθέτω αυτό πολύ περισσότερο, αν ξαναβλέπει τι έλεγε μέσα στη Βουλή Μα... σε επίσημη ερώτηση. Αν ήσασταν ξανα... στη θέση του, εσεί τι θα λέγατε τώρα, Ότι απαντήσατε καλά. <συσοφίλιο> <συσοφίλιο> να, να, να σα πω όμω κάτι κύριε Στουμπούμου. σου ο Υπουργό Μεταφορών, μπορεί να πα στη Βουλή και να πει ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Ξαναλέω ένα, ένα μικρό αντίλογο. Είναι πιθανόν ο Υπουργό να σκέφτηκε, είναι πιθανόν, ότι αν εγώ ω Υπουργό Μεταφορών βγω να πω ότι έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Να, να σα πω όμω κάτι κύριε Στουμπούμου. σου ο Υπουργό Μεταφορών, μπορεί να πα στη Βουλή και να πει ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Άλλαλοι όλοι απέναντι σε αυτό. Δεν ξέρω ποιο θα τολμούσε να το σκεφτεί και το λέει μερικέ μέρε μετά, όταν όλα ήταν φρέσκα και τα δάκρυα δεν είχαν στεγνώσει σχεδόν από το σύνολο του ελληνικού λαού. Ε, είπαμε δάκρυα. Και εκείνη τη μέρα, τέτοιε ώρε ήταν που ο Υπουργό Μεταφορών τότε, πριν παρετηθεί, είχε πάει στα Τέμπη. Εγώ όμω θέλω και είμαι υποχρεωμένο να πω ένα πράγμα. Ότι θα διερευνήσουμε με απόλυτη σοβαρότητα. με απόλυτη διαφάνεια τα αίτια αυτού του τραγικού συμβάντος ό,τι όμως πούμε τώρα θα είναι πρόημο και στην ουσία με αυτό το τρόπο θα σας έλεγα ότι βεβηλώνουμε τους ανθρώπους που χάτουν επομένως θα ήθελα να δείξουμε όλη ψυχραιμία και να μην μου με, σε αυτό που σας είπα ότι θα κάνουμε το πάντα να διερευνήσουμε τα αίτια και να μην αφήσουμε τίποτα Κάτω από το χαλί. Το παρελθόν αλλά και τα όσα ακολούθησαν αυτά τα δάκρυα, ο ένα χρόνος χρόνο έχουν αποδείξει πόσο ηλικενή ήταν αυτά τα δάκρυα. Λίγου μήνες μετά είχαμε εκλογέ στο εκλογικό κέντρο του κύριο καραμαλής στι Σέρες. <σέλεσμα> <σέλεσμα> <σέλεσμα> <σέλεσμα> <σέλεσμα> <σέλεσμα> <σέλεσμα> <σέλεσμα> Κάστρα δεν Τα είναι. για την υποδοχή ήταν μια μεγάλη νίκη πρώτα για το Μητσοτάκη και την Δημοκρατία. και είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν. Πολύ. Αυτό ακριβώς, τα κάστρα δεν πέφτουν. Αυτά λοιπόν τα κάστρα, αυτό το κάστρο το έπιασε χτες ε, τηλεοπτικά στο στόμα της η μητέρα των Διδήμων τον Κώστα Καραμαλή έκανε μια δήλωση σε ένα κανάλι η κυρία Σοφία Ζαροπούλου και τον είναι και άλλο. Εγώ ένας λόγος που ήθελα να μιλήσω εδώ σήμερα, από αυτό εδώ τον τόπο, που πατάμε τα κόκαλα των παιδιών μας, είναι μόνο και μόνο για να σας πω, ασταματήσουμε σταματήσουμε τα κλάματα, Α κοιτάξουμε απέναντι στον άνθρωπο που έκανε όλο αυτό το, το θόρυβο και αν μπορεί να γυρίσει να μας πει τι αναλαμβάνει, αν φοράει παντελόνια να μας πει μπορεί να τα, αναλάβει όλο αυτό, φτάνουν τα κλάματα. Ένα ολόκληρο χρόνο κλαίμε και μας χτυπάνε την πλάτη και μας λένε λυπηθείτε. Τώρα αυτά τα παιδιά θέλουν δικαίωση και ο μόνος τρόπος για να δικαιωθούν είναι να έρθουν και να πούνε φταίμε. Δεν μου κάνει ούτε το συγνώμη ούτε το χτύπημα της πλάτης. Φταίμε και αναλαμβάνουμε τις ευθύνες και δεν κρυβόμαστε πίσω από καμία καρέκλα. Τέλος. Οι καρέκλε τέλος. Ότι προσφέρει αυτή η καρέκλα στον κάθε βουλευτή. Εμείς είμαστε εδώ, όρθιοι, δυνατοί και η 57, είμαστε ικανοί να μαζέψουμε άλλους τόσους και δεν θα τους αφήσουμε μέχρι που θα χτυπάει η τελευταία φλέβα στην καρδιά μας». Μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, μα διεβεβαίωνε ο συγκεκριμένο υπουργό και όλη η κυβέρνηση. Υπήρχαν και σποτάκια σχετικά και η εταιρεία, η Χelenic Train, ότι είναι τα πιο ασφαλή μέσα, το πιο ασφαλέ μέσο. Πα έρχεσαι γρήγορο κτλ. κτλ. Οι δηλώσει για ασφάλεια, ακόμη και στη Βουλή από τον Κώστα Καραμαλή, που μα κούνα και το δάχτυλο, αν θυμόσαστε. Με το που έγινε το... η σύγκρουση, αμέσω μετά όλοι αυτοί και ο Γεραπετρίτη και ο οικογενειακό εκπρόσωπο τότε μα έλεγαν ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση, άρα έφταιγε μόνο ο Σταθμαρχή. Οπότε ο επιβάτης μπορεί να αισθάνεται το ίδιο πίπεδο ασφαλείας Και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε Ότι μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας Και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσω. μέσος Είναι ντροπή όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω Ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί Διασφαλίζουμε την ασφάλεια Δια... Διασφαλίζουμε την ασφάλεια Επομένω πρόβλημα ασφάλεια δεν υπάρχει, σου Τα φωνάκια σου. σου λένε ότι εκτερήσου. Να κηρύσου σου κρύβουν την αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι μία και μόνη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στη Λάρισα υφίσταται ένα τοπικό κέντρο τηλεδιοίκησης το οποίο μπορεί να κάνει αυτόματη χάραξη. Αυτό που είπαμε και που δεν επιδέχετε καμία αμφισβήτηση είναι ότι στο σταθμαρχείο της λάρισας υπάρχει τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης στο οποίο μπορεί να γίνει αυτόματη χάραξη. Και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε ότι μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια! Δια... Διασφαλίζουμε την ασφάλεια! Υπήρχε η τοπική τηλεδιοίκηση. Ο Σταθμάρχης έβλεπε ότι το τρένο ήταν στη λάθος γραμμιάσκετα, αν δεν το είδε εκείνη τη στιγμή. Φαινόταν, Φαινόταν στον πίνακα. Φαινόταν στον πίνακα. Αυτό δεν αμφισβητείται. Ουμπάς, Μα Θεού δεν ήταν λάθος. Ήταν έγκλημα. Ερώ, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να μην ξεχάσουμε τα τέμπη, να μην ξεχάσουμε τους εκλιματίες δολοφόνους, να μην ξεχάσουμε αυτούς που τους ψηφίζουν, να μην συνηθίσουμε τα τηλεοπτικά σειρματοπλέγματα, να μην αποδεχτούμε τον πάτο ω κανονικότητα, να μην ανεχθούμε τη συγκάλυψη, να μην δεχτούμε τις μεστοδεύσεις για να πέσει τα μαλακά και αυτή η υπόθεση, να μην τους αφήσουμε... Κάθε καραμαλή και κάθε μιτσωτάκι να πιστεύουν ότι είμαστε αναλώσιμοι. Να μην αφήσουμε τη ζωή μα στα χέρια κανενός άσχετου, παράτυπα διορισμένου σταθμάρχη. Να μην πιστέψουμε στα κούφια λόγια του. Να μην χαθούμε στι λεπτομέρειε τη υπόθεση. Να μην μείνουμε μόνο στην πρόσκαιρη οργή. Να μην θρυνήσουμε βουβά. Να φωνάξουμε όσο πιο δυνατά γίνεται. Να μην θρυνούμε ποτέ βουβά και πάντα να φωνάζουμε. Αν ξεχάσουμε του νεκρού μα, γινόμαστε όλοι εμεί νεκροί. Να μην μα να μην φοβηθούμε, να μην σταματήσουμε. Κακιά δεν είναι ούτε η ώρα ούτε η χώρα. Είναι πολιτική, είναι συμφέροντα, είναι επιλογέ, είναι προτεραιότητες. Να μην δεχτούμε λιγότερη ζωή. Αυτό που έγινε πέρυσι δεν ήταν θυσία, ήταν έγκλημα. Επιμένουμε και δεν θα σωπάσουμε ποτέ. Το χρωστάμε στου 57 δολοφονημένους από ένα κράτο, από μια εταιρεία, από ένα σύστημα που εκτελεί ανθρώπου για το κέρδο. Το χρωστάμε στου τραυματίε, όσου έμειναν ή θα μείνουν ανάπηροι. και με χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας. Το χρωστάμε στους συγγενείς, σε όλους αυτούς, σε όλους εμάς που ένα χρόνο τώρα κλαίνε και κλαίμε. Βγήκε ο κύριο Μητσοτάκης και είπε αυτό το λάθος δεν θα επαναληφθεί. Οι νεκροί είναι λάθη. Οι νεκροί είναι λάθη. Και δεν θα ξαναγίνει το νικτήρο τον κύριο Μητσοτάκη. Λέγομαι Κατερίνα Βουτσινά. Είμαι η αδερφή του νεκρού. Μας το φάγαν το και δεν ξέρουμε πού βρίσκεται και πού είναι και αν θα το βρούνε ποτέ Φύγαν τα παιδιά Έχετε για σ, σ' πλατεία Βάθινε το κύμα. Μάνα η Παναγιά Σβήνει στο τζάκι Η φωτιά Χρυγανό μου κά κόψαν τη καρδιά, φύγανε τα παιδεία. Πήρανε το δρόμο μικρό πρωί, δρόμο μαύρο κι οπουδή. Παίζανε στα σάρια τη Τώρα πια δώσαμε δείγματα DNA. και Το απόγευμα όσοι έχουν ταυτοποιηθεί θα πάρει ο καθένα το δικό του άτομο στο κουτί. Τα αγόρια μου ακόμα ψάχνουν σε νοσοκομεία. Μήπω είναι παραπεταμένοι, μήπω ζει, μήπω κάνει. Ε, εντάξει, άστα να ψάχνουν. Γέλιο και τραγούδι ένα καηνό Λάζει στην πληγή. Στέγνωσε στα χίλια ο γυρισμό, μακρινή νύχτα πολύ. Στήσανε στον ήχο τον ήρωο, 20 χρονών. Ρίξανε φαρμάκι στο νερό, πίσω νάρθρο δεν μπορώ. Πληρώσανε 50 εισιτήρια θανάτου. Πόσα, πόση είναι, δεν ξέρω πώ είναι, πώ καταγεγραμμένοι, τι γράφετε, το οτιδήποτε. Είναι εισιτήρια θανάτου και κανεί δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Νέα παιδιά, ο αδερφό μου ήταν 15 χρονών. Το καταλαβαίνετε αυτό, είχε τη ζωή μπροστά του και κανεί δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Στήσατε το τύπο των νερών 20 ωρών. I'm so simple